Έλα από στο ελεκτρικό. Λοιπόν, να σου πω, ακούγοντα τώρα το αφήνιο που λέει για το παλικάρι από την Κύπρο που βγήκε με 20% Ναι, πες και <Λεβαια> αν το πιστεύω, είμαι <Λεβαια> ευρωβουλευτή! Σκεφτόμενο σε αυτή την απολύτικη κατάσταση που επικρατεί εκεί στην Κύπρο, εκμαυλίστηκε ο Κυπριακό λαό. Ωραία. 300.000 ψήφου βαθιά. Ακόμα πιο ωραία. Κόμμα των χριστιανοτήτων. Πε και του άλλου, πε τη μελέτη, Έτσι. τον ε, Αναδιώτη. Ναι. Ενώ έχει πολλά ωραία, φρούτα. Ωραία, ωραία. ωραία, ωραία όλα. Στα σοβαρά τώρα. Αυτά σοβαρά. Τη, τη Λατινοπούλου, εμάς, μην το με... ξεχνάω και αυτό, μην το ξεχνάω. Διαπρέψαμε ευτό, και εκεί. Ευτό, με συμπληρώνει. Όλα αυτά, εδώ το κίνημα, εμά υπάρχουν αντιφασιστικά κινήματα. Υπάρχουν κινήματα τα οποία προάγουν την ισότητα, που προάγουν ένα καλύτερο.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 Νω μισοτάκι, τόσο κόσμο. Του συζητάω τα λιμπάνη, όλου αυτού, ναι βέβαια. Δεν λέω. Αλλά okay. δεν είναι αυτό το κανονικό. Μην μπερδέβαισε. Δεν είναι αυτό το κανονικό. Δεν περδεύω. Το δεν ότι το, το περνάει σαν το κανονικό αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κιόλα. Ναι. Ακούς. Ναι. Καθυστερημένο είμαι. Κάτι καταλαβαίνω. Γιατί θέλω σε πάρω την Παρασκευή, Ελλάδα και δουλειά για να κάνουμε και αφιερώσει για το φοβερό αποτέλεσμα που τάβγαζε ο λαό μα. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Είμαι σίγουρο ότι είσαι πολύ χαρούμενο όπω όλοι. Αλλά ήταν φοβερή και η εκπομπή τη Δευτέρα. Τότε θέλω πρώτα απ' όλα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο μετανάστευμα από Γερμανία. Γιατί τέτοιε ιστορίε μα κάνουν και συνειδητοποιούμε ότι έχουμε αυτό πια μέσα μα. Και για όλου αυτού που έχουν χάσει και χάνουν πράγματα και απέξω τη ζωή του είναι ό,τι πιο. What's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 Η Σάμο σα γλέντισε. 300.000 ψήφι όροι και βγάλαμε Ευρωβουλευτή, αγαπητέ μου. Μπράβο. Εσύ που δεν ήθελε να λέω ότι η Σάμος είναι του αυτιά Να το. Ευχαριστώ ε, την Ελλάδα και ευχαριστώ θερμά του Έλληνε. Το Τι χαρακτηρίζει εγκαλείς. τη Σάμο τώρα μόνο και τίποτα άλλο. Η Σάμος πανηγυρίζει. Ότι βγάλατε Ευρωβουλευτή. Η... Τον αυτιά. Μπράβο. Αυτό βλέπαμε. Εσύ 30 χρόνια στην τηλεόραση ποιον έπαιζε. Όχι, ποιον μπράβο. Έπαιζε. Ο Κωνσταντίνο και η Ελένη να Θα την ψήφισαν για προθυπουργό. Πόσα χρόνια του παίζει στην τηλεόραση. Ποιο την παίζει. Ο αυτιά, πόσα χρόνια τον παίζει τηλεόραση. Πρόσεξε, δεν τον πολλά, παίζει πολλά, πολλά πολλά Πολλά χρόνια. Και Παίδες... Εδώ είναι φτιάσα, το ξέρετε, κάσφαλο. πάντων, τώρα. Μην μπλέκουμε σε αυτό. Αν θέλετε το να το στέλνετε τον πιθόρα στην τηλεόραση. Τώρα τη Σάμο θα τη λέμε για τον να Όχι για τον πιθαγόρα. Το ποτήρι του αυτιά έχουμε τώρα. Πάρ την πιθόρα και βάλτε που ξέρει. Στάχτε, φαρμάκι, φάτε τη σκόνη και τη λάσπι. Σάμω σούμπελε. Οι δημοκράτε ψήφισαν. και μίλησαν μέσα από την ψήφο Στη Στιλοβάτες της Μπάτσο Παπαδημοκρατίας σας γλεντάνε. Έλα. Έλα. Καλά, το όνομα του Μητσοτάκη κρύστηκε τόσο καλά πίσω από τα ονόματα των Ευρωβουλευτών που τώρα πάει, δεν θέλετε καθόλου το όνομα. Πίσω από τον τίτλο και τα ονόματα του ψηφοδελτίου μας Κρύβεται και το δικό μου όνομα Με την αποτυχία του Μητσοτάκη δεν φαίνεται το όνομα Φαίνεται μόνο των Ευρωβουλευτών τον Υπουργών, τον Υφυπουργών Αυτών που καβάλουσαν το καλάμι Που είχαν έπαρση Καιρό καιρός είναι να παρκάρουν κάποια καλάμια Τα οποία έχουν καμπληκθεί Τα οποία υπάρχουν Δεν θα υπάρχουν Α, υπάρχουν Όχι αυτό που πήραν του Μπλέπα και στο υπουργικό που λέγαν μέσα τι θα κάνει ο καθένα. Αυτοί τα κάναν μόνοι τους. Δεν του. Το είπε κάποιο του Γεωργιάδη να βάλει 3 και 5 ευρώ στι συνταγέ. Δεν του είπε κάποιο να κάνει τα απογευματιά χειρουργία. Δεν του είπε του Πιερακάκι να κάνει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν του είπε του άλλου να κάνει το τεκμήριο στου ελεύθερου επαγγελματίε. Δεν του είπε του αλλούνο να κάνει τη τέμπι, την συγκάληψη στα Τέμπη, την επιχομάτωση. Όλα τα κάναν μόνοι του. Αυτή είχαν έπαρση. Και τα κάναν μόνοι του όλα αυτά. Είναι μια ευκαιρία να το ξαναδούμε το πράγμα. Και θα πάνε σπίτι του τα καλά. Και αυτά. Ε, βέβαια θα πάνε σπίτι του τα καλά. Και τι να κάνουνε τα καλά, μια να βαλάξουν τα καλά. Η ιερή Αγελάδα, ο Μητροτάκη, κρύφτηκε πάλι από πίσω. Εντάξει. Και αυτό πήραμε και χαμπάρι. Ναι, ναι, ναι. Και τώρα λέει πρέπει να τρέξουμε. Να τρέξουμε γιατί ο κόσμο έχει απαιτήσει από εμά. Όλα τα υπόλοιπα που τα κάνανε σκατά, τα τέμπη, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα απογευματινά χειρουργία. Όσα αυτά είναι με στο πλάνο. Αυτά πρέπει να γίνουν πάση θυσία Αν πέσω μιλτάκι, αυτά θα γίνουν, πρέπει να γίνουν, έχουν πέσει χρήματα μέσα. Τώρα είναι Δεν το έρεψαμε πολύ και είχαμε κάποιε αυτό και ε, τέτοια πράγματα μικρό πράγματα. Θα τα φτιάξουμε, θα τα φτιάξουμε. Μωρέ. Εντάξει, θα να αλλάξουμε τώρα βάλουμε το χαντιδάκι. Υπομονή, υπομονή ο... να έχουμε υπομονή, ε, έρχονται τώρα... καλύτερε μέρε με του καλύτερου συγμούρου. Έρχονται, έρχονται. Τώρα έχουμε πάγκο, καλό, θα βάλουμε άλλο πάγκο. Τώρα καλύτερου υπουργού. Να, Καλά μη ναι. Τα θα λάξει. μην φανταστήσετε. Τα τσικό θα αλλάξει. Μην αγώνε. Καλά. Το κυρνάκι έχω περιέργεια να δώσει θα το κάνει. Εγώ τον άδει, σε ποια υποπή θα το βάλει. Εγώ πιστεύω να τον διώξει. Γιατί λες. το Κυρανάκη είναι και άξιο. Και ακουγόταν στα μεγάφωνα το τραγούδι τη Παπαρίζου στη Eurovision να εκείνη τη χρονιά, νομίζω. Και όλο αυτό. με να αισθανθώ πάρα πολύ. Έλληνας. Ναι, πολύ όμορφα και ανυπομονούσα να γυρίσει στην Ελλάδα. Το Κυρανάκη έχει να το, το, το βάλει. Θα τον κάνει υπουργό τον Κυρανάκη Κάτσε να δεις και θα γελάσουμε. Τάτσα, ναι, καλά, να εντάξει, σιγά, έχει δει κατά δυο Αυτό θα ήταν το πρόβλημα. Ναι, έλαντε. Έχουν δει και χειρότερα. Κύριο Μπαρβαγιάνη Γεια σας Ο κύριος Μπαρβαγιάνης Ο κύριος Βυστέκης Ναι πήρα να σώσω από το διασυρμό τον κύριο Καλαμού και το κόμμα του Δεν σώζεται με τίποτα πια ε, Όχι γιατί πήρα το Ζουσπάστη τώρα σερήδα 5 λέει 367.796 Να το διοθώσει 367.795 γιατί είναι ντροπή να υπάρχουν μαλάτε σαν τον πορφίο Βυστέκη στους προφόρους του κόμματος για. Να πω και συγχαρητήρια την Λατινό που έκλεισε κρίμα. Έλα αποστολή, Έλα. ο Αφιάς τώρα θα πάει με Λόουερ στην Μακροβουλή, ξέρει τόσο καλά και Τόσο, δεν έχει πιο, τόσο, τόσο. Οχ, οχ, οχ. Ο George Ears ας πούμε, θα λέει, hello, my name is George Ears, the usual, you know, the famous. Το θέμα είναι ρε, From, uh, the Greek yeah, TV, yeah. Sky, the Uranon. Το θέμα είναι ότι αυτά τα σουργελά, χωροειδεύανε το άλλο το σουργελο τον Τζίπρα, που έβγαινε και πετούσε τέρατα α πούμε τα και του. But we can win all, only... If will be united. Και δεν έχει πει κανένα μαλάκα ότι ένα ηγέτη υποτίθεται μια χώρα δεν πρέπει να μιλάει αγγλικά. Έτσι. Όχι δεν πρέπει να ξέρει. Πρέπει να ξέρει. Δεν πρέπει να μιλάει. Πρέπει να μιλάει στη γλώσσα του και να έχει του κατάλληλου υποκαταστατέ. Γιατί και βαλακάκια μπορεί να πει γιατί μπορεί να μην είναι η μητρική του γλώσσα και υποτιμά τη χώρα του. Τόσο απλά. Όλα αυτά εντάξει. Αν όμω, γιατί πιέρεστε και γελάτε και κάνετε αστείακια την ώρα που χάσαμε τη Βίκυ Φλέσσα. Ωραία, φίλε, ναι. Δηλαδή ωραία, μια ενσυναίσθηση δεν θα έρθει. Εύλαπτε. Δεν υπάρχουν τέλειες καταστάσεις, δεν υπάρχουν τέλειες κυβερνήσεις, δεν υπάρχουν τέλειοι άνθρωποι. Ο μόνο τέλειο άνθρωπο που έχει περπατήσει πάνω στη γη είναι η Θεοτόκο. Αυτό που το βάζει, το ξέχασα. Τι που το, ε... βάζω τώρα, στις μαύρες ιστορίας μας το βάζω τώρα, στι μαύρε σελίδε ιστορία μα το βάζω. Ναι, ναι, εντάξει, αυτό μπορεί να το βάλει και αλλού, να το κάνει ρολό, αλλά βασικά θα το βάλουμε αλλού και θα το κάνουμε ρολό. Εγώ θα κλάψω ιδιωτικά. Ιδιωτικά μπορεί και να, ε, μπορεί και να έκλαψα. Ε, ιδιωτικά. Κοίταξε. Αλλά θα κλάψω. Ναι. Εγώ κλαίω και δημόσια, δεν με νοιάζει, αλλά σε αυτή την περίπτωση κλαί όχι από ψυχικό πόνο, από σωματικό πόνο. Όταν το κάνει ρολόγιο και το βάζει κάπου. Κοίταξε, εγώ <laughs> δεν θέλω να έχω καμία σχέση με το δημόσιο, Οπότε θα κλάψω ιδιωτικά. Ωχ, αγαλά, Οκ, εντάξει. εντάξει. Επίσης, εκεί <laughs> δεν κλαίμε με κάτι ρολάκια τη πλάκα. Ενημερώνω. Σωστά, so σωστά. So Τόσα tá, χρόνια yeah, στα yeah. καράβια είσαι και yeah. εσύ και κλές ακόμα, έλεος. <laughs> ε, εντάξει, ναι, κάθε φορά στο βαρέλι, <laughs> άλλος. <laughs> ε, αυτό δεν έχει μάθει από το βαρέλι. Right. Πάντα οι Φιλιππινέζοι, <laughs> έλεος. Όχι, δεν πάει δεν πάει πάντα ο μετά. Δεν Να σου πω κάτι, είπε ο Καλαμούγκης για τον Κύπριο. Ναι. Έκανε κριτική στον Κύπριο. Και σήμερα, εν το μεταξύ παρεμπιπτόντος, εν στην Κύπρο μου γράφουμε ιστορία, εν παγκοσμίως. 20% πε πια τη Κύπρου πιστεύει τα πράγματα! Εσύ ο καριστριγό! Ναι, ρε, ναι, γιατί άμα είναι να περιμένουμε 50 χρόνια δεν έχουμε μια. Ο Κύπριο, ο Κύπριο. Ε, και να σου πω κάτι, γιατί όχι? Γιατί και εδώ μακριά είμαστε? Τι σούπερ εκεί την επόμενη φορά! Ναι, μα ο κόσμο είναι απελπισμένο, το καταλαβαίνετε. Σωστό. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι στην απελπισία μπορεί να φας και σκατά. Σκατά, σκατά! Ό,τι θέλετε, αγάπη ό,τι θέλετε εσεί. Έλα, για. Καλησπέρα! Ρε εσύ αποστολή. Δεν θα ήταν πιο χρήσιμο να πάει η κυρία Λουκά και ο κύριο Μαρκόνη στην Ευρωβουλή. Δεν είναι μακρινό σενάριο. Όχι, καθόλου. Γιατί και οι άλλοι έχουν αυτή την αντίληψη αυτών των ανθρώπων. Πλησιάζει, θέλω να πω, πλησιάζει αυτό και να βγάλουμε την Τούνη. Ξέρω εγώ και YouTubers διάφορου, δηλαδή θα μπορούσε. Αυτό ο YouTuber βιβλία και τι μέσα στην Πε και αν το πιστεύω, Είναι ενό παπάω γεια σα την Πάφο που βοήθησε και η Εκκλησία. Και όταν ρωτήσω εγώ κάτι νεαρού εκεί, γιατί θα ψηφίσετε αυτόν, γιατί δεν έχει πλάκα στο YouTube. Κάτι που σα κουράζει. Καλά, άσε το YouTube τώρα, άσε το YouTube, δεν το ξέρω ότι είναι Παπαδοπέδη. Δώσε βάση, το βοήθησε και η Εκκλησία. Όπω βγήκε και τον νίκη. Ξέρουμε πώ λειτουργούν αυτά, έλα. Έτσι ακριβώ. Και όταν έγινε η Ισπανική πώ κάνουν οι ποδοσφαιριστέ που ανοίγουν τα χέρια και πηγαίνουν το τόξο, τι κυλική έχει, μη Να τα μα πάρει μπει μπλουστά. Τι να πω, όσον κύριε το Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε οφολογικά στο Σαν Μαρίνο, στο Άιφερ Από τον Νίκο Αποστολόπολο Έρευναν Τι τραβάω, ζωή τι τραβάω, στο... γιατί, γιατί, γιατί το ζω βρίσκω, αυτό και... Γιατί; Δεν θέλω να το ζω, τέλος το...